Give him some. <laughs> Καλή σας ημέρα κυρίες μου, κύριοι, καλή σας ημέρα από το ράδιο Άρτα στου 101.5 FM και στερεο day, the... Κυρίες μου και κύριοι, καλώς ήρθατε όπως είπαμε Είμαι ο Γιάννης Λαζάρου, 26814060 Ελάτε παρέα να κοτολίσουμε στον τοίχο διότι δεν μας έμεινε τίποτα άλλο κυρίες μου και κύριοι 2-6-81-4-0-60 81 λοιπόν Καλημέρα στην Κοζάνη Στο ράδιο ΑΕΤΟΣ Κωστας Ράδιο Art FM Κύπρος Νίκος Αμάραντος. καλημέρα στην Κύπρο Καλημέρα σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Μέσω ιερού Ιντερνεδίου Καλημέρα σε αυτούς που καταλαβαίνουν Αλλά και στους άλλους που δεν καταλαβαίνουν Κυρίες μου και κύριοι και αγαπημένο μου Ελληνόπουλο Ένας γενικός χαμός γίνεται με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στο... στον τόπο αλλά και στον πλανήτη γενικότερα Θα είδατε χθες την ιστορία ε, στο Καναδά και με τα όπλα μέσα στο κοινοβούλιο και κάνουν για, λόγω για τζιχαντιστές οι, οι Καναδοί και όλα αυτά τα πράγματα. Βέβαια εδώ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διότι όπως είπαμε δεν είμαστε Ελλάδα πια, είμαστε ε, παράδεισος Θα τα είδατε όλοι αυτά θα διαπιστώνετε τις τελευταίες μέρες ε, Την ε, στάση της Τουρκίας Και το τι γράψιμο ε, Ρίχνεις τόσο στην Κύπρο Όσο και στην Ευρώπη ΕΕ που, ε, που θεωρεί Ότι η Ευρώπη ΕΕ προστατεύει το κράτος μέλος της Κύπρου Καταλαβαίνεις τώρα Λοιπόν ε, Και φυσικά καταλαβαίνεις ε, Ότι αν χρειαστεί να υποστηρίξει την εθνική σου κυριαρχία Λέμε ρε παιδί μου Αυτή που πιστεύεις ότι έχεις ε, λέμε ότι σου, α, μπορεί να σου ξημερώσει μια μέρα να σου κάνουν ντου από οπουδήποτε ε, Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι για μια ακόμη φορά η σύμαχη σου θα είναι δίπλα σου <Τι> Τέλος πάντων κυρία μου και κυριέ μου ε, Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι δανειστές, μας, <Τι> οι δανειστές μας Λέμε τώρα τα αφεντικά μας εδώ, αυτοί που μας κασικώθηκαν ε, το τι γίνεται στον πλανήτη, στη γειτονιά μα, προ όσου του ενδιαφέρει και όλο που του ενδιαφέρει είναι να μαζέψουν και το τελευταίο φράγκο που υπάρχει στο κάθε νοικοκυριό. Λέμε, Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι έχει απομείνει και αν δεν έχει απομείνει. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο, κυρία μου και κυρία μου, αν δεν έκανε φορολογική δήλωση, το πρόστιμο συνταγματικά πάντα θα είναι 400% πάνω στον κύριο φόρο που έπρεπε να πληρώσει. Όχι πολλά, μου, ρε, 400%. Δηλαδή έπρεπε να πληρώσεις 100 ευρώ φόρο Λέμε τώρα ποιος είναι να πληρώσει 100 ευρώ φόρο Θα πληρώσεις 400% πάνω κάντα λογαριασμό Τόσο απλά, τόσο δημοκρατικά Τόσο ε, Πώς το λένε ρε παιδί μου Με ε, ε, κοινωνική δικαιοσύνη Φτιαγμένα όλα Κυρία μου και κύριέ μου ε, Ξεκινήσαμε λίγο έτσι με όλα αυτά τα ωραία που συμβαίνουν Γιατί τελικά δεν καταλαβαίνομαστε Και μεταξύ μας Προσέξτε τώρα Λοιπόν Δεν ξέρω αν συμβαίνει αυτό Αν, αν κανένας λογιστής Γνωρίζουν αυτά τα θέματα Μπορεί να κάνει ένα τηλέφωνο 2681-4060 Να μα πει Για να μπεις λέει στη ρύθμιση των 100 δόσεων Πρέπει να έχεις πληρώσει Τον έμφια Το ΦΠΙΠΙΑ Το φόρο εισοδήματος Ανασφάλιστε εισφορέ, όλα αυτά που λήγουν στο τέλο Οκτωβρίου. Μ' αρέσει, παλιογκάρι μου. Αν είχε κάποιο να τα πληρώσει όλα αυτά, ντούκα τη, δεν θα πήγαινε να μπει στη ρύθμιση των 100 δόσεων. Λοιπόν, πολλοί κόσμοι παρασύρεται και αφήνουν απλήρωτα τα χρέη και του φόρου τη χρονιά, δηλαδή έμφυα, ΦΠΑ, δόσεις φόρου εισοδήματο, εισφορέ, με την προσδοκία ότι θα μπορούσαν να τα εντάξουν και αυτά στη ρύθμιση. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό λέει δεν, δεν ισχύει. Θα μα τρελάνε εντελώ. Όποιο δεν πληρώσει, λέει, τον Οκτώβριο ρύθμιση 100 δόσεων, ε, δεν θα δει ούτε στο, στο ξύπνιο του. Τι να πληρώσει. Μα για να έρθει να κάνει ρύθμιση 100 δόσεων ο άλλο, σημαίνει ότι στενάζει. Τι να σου πληρώσει μέσα τον Οκτώβριο, όλα αυτά. Για να μπει, λέει, σε αυτή τη ρύθμιση. Δεν πρέπει να έχεις κάνει ποτέ ρύθμιση Και δεν ε... Τέλος πάντων And Όλα αυτά τα πράγματα κυρία μου και κυρία μου Όλα αυτά τα πράγματα Δείχνουν καθαρά πια Ότι δεν τους ενδιαφέρει ε... το... όχι... Όχι... όχι δεν τους ενδιαφέρει το έσοδο Αυτά τα κάνουν γιατί ξέρουν Ότι ο κόσμος έχει στεγνώσει Κυριολεκτικά τι να... οι μόνη που απέμειναν όχι να μπορούν να κυκλοφορεί χρήμα είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι τι να τους πάρετε και αυτόν να τους πάρετε το μισθό να τους πάρετε τι τη σύνταξη να τους το κατεβάσετε στο μισό του μισθό πάλι δεν βγαίνουν τα νούμερα πάλι δεν βγαίνουν τα νούμερα οπότε για μία φορά ακόμη αποδεικνύεται αυτά που γράφαμε και χθε στο χθεσινό άρθρο ε... για, το κόλπο... για το μεγάλο κόλπο τη εργολαβία στην οποία δίνεται ε, η Ελλάδα ολόκληρη. Το κόλπο αυτό λοιπόν αποδεικνύεται και με αυτά που λένε για την ίσπραξη φόρων. Δεν μπορεί να λες έναν κατεστραμμένο άνθρωπο ο οποίος έρχεται με την προσδοκία των 100 δόσεων μου τα μέχρι τέλος Οκτωβρίου έχω μήνα σήμερα 23 για να σε βάλω στη ρύθμιση. Τι να σου δώσει. Γιατί έρχεται να κάνει ρύθμιση. Το κόλπο λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι, λέμε τώρα, είναι αλλού κατά τη δική μας άποψη. Ξέρουν ότι δεν έχουν να πάρουν από φράγκα τίποτε πια, τα, τα, τα ρουφή όλα. Και τα τελευταία τα ρουφάνε ακόμη. Ξέρουν επίσης ότι στεγνωμένος έχουν και τους δημόσιους υπάλληλους, γιατί τους δίνουν ένα μεστό και τα παίρνουν από την άλλη πόρτα πίσω από φόρου κτλ. Οπότε δεν γίνεται. Το χρέος, όπως μας έλεγε προχθές η Ελστάτ, του 2013, από τα 121 έφτασε στα 175% του ΑΕΠ. <coughs> από πού θα βγουν αυτά τα νούμερα λοιπόν. Από πού θα βγουν να πληρωθούν αυτά. Από πού. Έχει κανένας κανέναν τρόπο. Μα ακριβώς από εκεί που λέει ο Σαμαράς και ο Αλέξος Τσίπρας. Από την Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Και οι δύο όταν τους ρωτήσεις ε, για λεφτά σου λένε το ίδιο πράγμα. Το ο Δ. Αλέξης Τσίπρας όπως γράφουμε και στο άρθρο το είπε στη Λέσχη Αμπροζέτη και δόθηκε στη δημοσιότητα ο λόγος του Ο Σαμαράς στη σε κάθε περίπτωση αναφέρει το ίδιο Όχι να δανείσουν όμως την Ελλάδα προσέξτε την Πανανόφλουδα Θα, θα δανείζουν ιδιώτες για αναπτυξιακά έργα τα βάφτισαν εθνικά προγράμματα ανάπτυξης και ο Γιούγκερ χτέσορ που παρουσίασε την κυβέρνησή του προσέξτε τώρα το τρίπτυχο Γιούγκερ, Σαμαράς, Τσίπρας πως συμφωνούνε θα ρίξει λέει 300 δις γιατί στις χώρες που έχουν ανάγκη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πάντα κατάλαβες μεγάλη αλλά δεν θα δανείζει την Ελλάδα όχι ω κράτο. θα δανείζει τον ιδιότη αλλά θα δανείζει τον ιδιότη να σου κάνει ένα έργο γράψαμε χτες και το Αρθ θα σου κάνει λοιπόν το έργο ο στο στον δρόμο. Πανηγυρίζουμε εμείς λοιπόν. Όπου από ότι ωραίος δρόμος δεν πληρώνουμε διόδια. Όπου ότι ωραία είναι τα πράγματα. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα όπως φαίνονται. Διότι ο δρόμος δεν ανήκει πια στον στο κράτος ή στην περιφέρεια που ανήκει η πόλη στην οποία έγινε. Ανήκει στον ιδιώτη που τον έκανε. Γιατί το κράτος πληρώνει νίκη στον ιδιώτη. Και προσέξτε, παρουσιάζαμε πριν μια εβδομάδα τον νόμο τον οποίο περάσανε ότι αν, αν σου χρωστάει το ελληνικό δημόσιο μπορείς να κατάσχεις την περιουσία του. Τα, όλα αυτά συνδυάζονται λοιπόν. Όλα αυτά συνδυάζονται. Θα υπάρξει εργολάβος ιδιότης τον οποίο δεν θα χρωστάει το, το ελληνικό δημόσιο. Εσείς τι λέτε δηλαδή. Όλα αυτά λοιπόν συνδυάζονται και φαίνεται καθαρά ότι πια επειδή στέγνωσαν τα πήραν, τα χοντρά τα πήραν τώρα οι νόμοι και οι υπονόμοι τους οποίους κατασκευάζουν δεν τους ενδιαφέρει το χρήμα διότι δεν υπάρχει χρήμα ούτε πηγή χρήματος υπάρχει τους ενδιαφέρει ανέμακτα, όμορφα νόμιμα και ηθικά κατά αυτούς να πάρουν και ό,τι περιουσία ανήκει στο ελληνικό κράτος στο δημόσιο γενικότερα αν υπάρχει κάποια αντίρρηση, εδώ είμαστε να την κουβεντιάσουμε. 2, 6, Αλλά το κόλπο, αυτό, αυτό φαίνεται. Αυτό φαίνεται ότι είναι. Παρακαλώ. Yeah. Έτσι είναι φίλε πως λέμε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων Εντάξει συγγνώμη με τη ρήμη του λόγου λοιπόν. Γι' αυτό λοιπόν κλείσανε κάθε ε, στρόφιγγα Η οποία μπορεί να παράξει χρήμα στην Ελλάδα Λέγε με ιδιωτικό τομέας δουλειές στον Αντάλο Γι' αυτό λοιπόν ριμάζουνε ότι η επιχείρηση υπήρξε Και υπάρχει ακόμη στην Ελλάδα Δεν του ενδιαφέρει Και α τον όλοι ένα άνεργο αυτή τη στιγμή, ένα άνθρωπο που έχασε τη δουλειά του, ένα άνθρωπο που έκλεισε τη δουλειά του, από πού θα βρει να πληρώσει, αφού δεν υπάρχει πηγή εισοδήματο. Οι μόνοι που έχουν πηγή εισοδήματο αυτή τη στιγμή είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι και άντι να του τα πάρει και αυτόν. Τον. Πόσα θα του πάρει, Που του τα παίρνει δηλαδή, κανονικά γιατί πληρώνουν έμφυα οι άνθρωποι, πληρώνουν φόρου, πληρώνουν. Απ' τη μία δηλαδή του δίνει ένα μισθό, τον οποίο θα του τον κουρέψει, θα του τον ξεσκίσει όσον ο νούπο. Και απ' την άλλη που τα παίρνει κανονικά Από πού λοιπόν θα πληρωθούν όλα αυτά τα πράγματα Τα οποία χρωστάμε Το 2013 τώρα προσέξτε πήγε στο 175 Φαντάσου που θα είναι το 2014 Όταν θα βγουν τα στοιχεία Από την Ελστάτ Έτσι λοιπόν μεγάλη καταλήγουμε Στο ότι yeah. Τα πράγματα είναι απλά τελειωμένα Εδώ υπάρχει υποτίθεται μια ε, συγκυβέρνηση η συμπολίτευση και μια αντιπολίτευση η οποία αντιμάχεται όλα αυτά αλλά όπως βλέπεις συμφωνούν απόλυτα διότι όταν τους μιλάς για το πως και πως θα γίνουν όλα αυτά και οι δύο απευθύνονται στην Ευρωπαϊκή Γεντρική Τράπεζα πουθενά άλλου να μας δώσετε εσείς λεφτά είπε ο Αλέξης, ε, στη Λίμνη Κόμο και στη Λέσια Μπροζέτη κάτσε ρε, Αλέξη. Κάτσε ρε Αλέξ, αφήσουμε το γεγονός πού πήγες και μίλησες. Το γεγονός σε ποια λέσχη έγινες δεκτός, διότι η λέσχη αμπροζέτη δεν είναι ένα τυχαίο πράγμα. Αυτά τα πράγματα λέγονται από αριστερούς ανθρώπους και δι από ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη λαϊκή βούληση μαζί τους. Μην τρελαθούμε τώρα. Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου, κάπως έτσι είναι η κατάσταση, μπορεί να πέφτουμε 100% έξω. Μπορεί να πέφτουμε 100% έξω Αλλά τα στοιχεία όλα τα, Οι ενδείξεις και οι αποδείξεις Δείχνουν αυτό το πράγμα Λεφτά δεν μπορούν να πάρουν πια Νόμους ψηφίζουν Τους βλέπετε καθημερινά Άσχετα δεν δίνεται σημασία Τα περνάνε όλα με τροπολογίες με τον... Γιατί τα κάνουν όλα αυτά Γιατί τα κάνουν όλα αυτά Ανέμακτα λοιπόν Ανέμακτα Ανέμακτα, λέμε ανέμακτα τώρα Επειδή δεν έχουμε θάνατου από σφαίρες Θανάτους γύρω μας έχουμε Ξέρω εγώ πόσο φτάσαν οι αυτοκτονημένοι 7-8 Και ανθρώπου που ζουν στην κατάθλιψη Καθημερινά Κατά εκατοντάδες χιλιάδες Λέμε ανέμακτα από σφαίρες γιατί οι προηγούμενοι Βάναν μπροστά τα τουφέκια και τα πάντσερ Και βαράγανε Τούτοι φοραν τη γραβατούλα Βγαίνουν στα λένε μια χαρά Και κάνουν τη δουλειά τους κυρία μου και κυριέ μου Λοιπόν που <Τι, τι έγινε <Τι> Κουτσούμπας είναι στην Κούβα λέει <Τι> Να ζητήσει Τι, τι να συζητήσει <Τι>, τι να συζητήσει για την Επανάσταση <Τι> Δεν γίνονται αυτά ρε παιδιά <Τι> Πήγε στην Κούβα το Κουτσούμπα <Τι> α πήγε μάλιστα <Τι> Γιατί την επισκέπτεται την Κούβα Για να συζητήσει τι, <Τι> Μάλιστα Επικεφαλή λοιπόν της αντιπροσωπείας του Κουκουέ Βρίσκεται στην Κούβα προσκεκλημένη του Κουκουκού Κουκουκουκού, του Κουκουκού Κόβας Και συνεχίζει λέει τις επαφές στην Αβάνα Σημαντήθηκε με τον Χωσέ Ραμόν Μπαλαγκέρ τον γραμματέα του Γκαβρέρα, ο Γκαβρέρας μάλιστα Εντάξει μάλιστα τι θα μας κάνει τώρα για από η εισαγωγή, επανάσταση, τέλος πάντων. Αυτά συμβαίνουν, κυρία μου και κυρία μου, από την ώρα που ένα αντιπολιτευόμενο κόμμα έπρεπε να έχει ήδη ενημερώσει, όχι μόνο τους οπαδούς του, αλλά γενικά, ενημέρωσε τον ελληνικό λαό και αν θέλει να καταλάβει, ας, ε, ας καταλάβει. Αν δεν θέλει να μην καταλάβει, α μην καταλάβει. Όπως για παράδειγμα χάρη, το έφερε η κουβέντα τώρα, ε, δεν κατάλαβε η κυρία Γλυκερία Κλάγκου επειδή έστειλε ένα mail στο... το έστειλε στο σταθμό δεν το έστειλε σε μένα, μάλλον για να με κάνει νταντά λοιπόν επειδή αναφέρει το όνομα μου όμως της απαντώ όπως δεν κατάλαβε η κυρία Κλάγκου επειδή μίλησα χθε για το θυλασμό λοιπόν τι είπα ακριβώς λοιπόν κυρία Κλάγκου μου εγώ δεν μπορώ και να απολογηθώ σε κανέναν και αφήστε τις απειλέ τώρα και τα έχουν απειλήσει εδώ λοιπόν Επαναλαμβάνω ότι αυτό που γίνεται στο δημόσιο σφαγείο που λέγεται τηλεόραση παρουσιάζονται αυτέ αυτές τις γυναίκες, τις παρουσιάζουν σαν σφαχτάρια. Λοιπόν, για το, δημόσιο, για το θυλασμό δεν είναι ανθρώπινο. Ο θυλασμός είναι ιερό πράμα, όπως είπα και χθε. και γινότανε στην Ελλάδα χωρίς να κοροϊδεύει κανένας. Κανέναν, διακριτικά σε όλους τους χώρους. Τώρα, αν κάποιοι θέλουν να αναγάγουν το θυλασμό το, την ιερή σχέση μάνα παιδιού σε τηλεοπτικό σοου απευθυνθείτε σε αυτούς κυρία Κλάγκου μου και όχι σε μένα Α, τώρα όσο για το, για το εάν φτάσαν οι Έλληνες να κοροϊδεύουν τις, μανά, τις νέες μανάδες ε, οι οποίες θυλάζουν δημόσια τα παιδιά τους εντροπή του, τι άλλο να πω εκεί, αν καταντήσαν εκεί οι Έλληνες να κοροϊδεύουν τις μανάδες που ήρθε η ώρα να θυλάσουν το παιδί τους και το θυλάζουν δημόσια σε μια καφετέρια κάπου Ντροπή του! Τι άλλο να πω Λοιπόν, Εκείνο που όμως που θα πω Παρακαλώ Ναι ναι ναι Ναι να τελειώσω λίγο το λόγο μου Επειδή ναι ευχαριστώ ναι, ναι. Δεν καταλαβαίνει ένας τηλεακροάτης Εδώ μου λέει γιατί πρέπει οι μανάδες Που θυλάζουν στην Ελλάδα να γίνουν μια μειονότητα Ξέρω εγώ τι να σου πω μεγάλε και αρνήθηκε λέει ο Δήμος Κατερίνης μου λέει η κυρία Κλάγκου ότι να δώσει άδεια στην εθελοντική ομάδα της περιοχής για εκδήλωση στα πλαίσια της εβδομάδας θυλασμού ακριβώς επειδή περιέχει λέει την εκφράση δημόσιος θυλασμός. μα είναι γελίο κυρία μου να το συζητάμε αυτό το θέμα τι βάζουμε τώρα να συζητήσουμε εδώ, εδώ... και τα πάντα και τι ζητάμε τώρα να συζητήσουμε τι σημαίνει δημόσιο και ιδιωτικό θυλασμό. Το παιδί δεν τρώει δημόσια και ιδιωτικά Όπου πεινάει το παιδί θα φάει Λοιπόν Τι σημαίνει έχουμε θελοντική ομάδα θυλασμού Θα μας τρελάνετε εντελώ. Θα μας τρελάνετε εντελώ, δηλαδή Μη μας τρελαίνετε πια Κάποιοι θέλουν να κάνουν show Με το θυλασμό Με το ιερό λοιπόν πράμα Αυτό το οποίο συμβαίνει μεταξύ μάνας παιδιού Και έχουν φτιάξει μια κατάσταση εκεί πέρα Στις τηλεοράσεις Στα, στα κέντρα κλπ Τώρα επαναλαμβάνω ότι αν υπάρχουν δίποδα που φέρνουν ταυτότητα Έλληνα, τα οποία μπορεί να κοροϊδεύουν μια μάνα η οποία θυλάζει ένα παιδί, δεν υπάρχει άλλη λέξη. Αν καταλαβαίνουν τη λέξη τροπή, που δεν την καταλαβαίνουν. Όλα τα άλλα κυρία Κλάγκου μου, είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Ο θυλασμός είναι θυλασμός. Δεν υπάρχει ούτε δημόσιος ούτε ιδιωτικός. Το παιδί ούτε δημόσια ούτε ιδιωτικά θυλάζει. Έρχεται η ώρα να θυλάσει Και η μητέρα όπως κάναν και παλιότερα οι μανάδες Έρχαν μια πετσετούλα εκεί πέρα Και θύλαζαν το παιδί Και έβλεπε μια εικόνα Που, που σου ερχόταν τρέλα πραγματικά Δηλαδή από την ομορφιά της εικόνας Μια μάνα να θυλάζει ένα παιδί Πλάκα μου κάνετε τελικά Μου κάνετε πλάκα Σας πήραν σβάρνακι με τα κολοκάναλα στην Αθήνα Δεν έχουν τι να κάνουν για να αποπροσαλωτολήσουν τον κόσμο και μιλάνε για δημόσιους και ιδιωτικούς θυλασμούς Μην μας τρελαίνετε πια Αυτή την απάντηση είχα να σας δώσω Κυρία Κλάκου. δεν ξέρω αν σας κάλυψα Αν όχι, στείλτε σε μένα mail Όχι στο Θανάση να με κάνει νταντά Παρακαλώ Φωνάζεται τώρα <μ système> μα, Τώρα μόνο Μα με συγχωρείς κυρία μου τώρα Έχεις δίκιο Έχεις δίκιο απόλυτο Αλλά τι να κάνω εγώ τώρα Κάτω ασχοληθώ με το Επειδή πήρε η κυρία Κλάγκου σβάρνα Από την κατάσταση με τα κανάλια Και μα, μα, μα, μα, μα, μα, μας μα, μα απειλεί κιόλας μα, Μας τρελαίνετε κυρία Κλάγκου μου Λοιπόν για δείτε την ιστορία Από την αρχή Λοιπόν τώρα για το τι έχουν κάνει οι γαλακτοβιομηχανίες Μην που τα λέτε εμένα κυρία Κλάγκου μου. Τον έχω περπατήσει αυτόν τον δρόμο 30 χρόνια κοντά. Σας παρακαλώ πολύ τώρα. Και το τι κάνουν οι φάρμακοβιομηχανίες στην Ελλάδα. Γι' αυτό λοιπόν και το τι κάνουν οι τηλεοπτικές βιομηχανίες στην Ελλάδα. Ξεχάσατε να το γράψετε αυτό κυρία Κλάγκου μου. Λοιπόν, για το... και μείναμε τώρα δημόσιο και ιδιωτικό θυλασμό. Βρε πλάκα μας κάνετε. Βρε πλάκα μας κάνετε. Επειδή πρέπει οι Ιλιακοσκορδοσεφερλίδες να έχουν ακροματικότητα... Πρέπει να κάνουμε το θυλασμό θέμα στην Ελλάδα! <Τι> Παρακαλώ. <Τι> <Έλα>. <Τι> εκεί, θα, εκεί θα το καταντήσουνε. Κάτσε, κάτσε να δεις ότι θα το καταντήσουνε εκεί. Λοιπόν, εκεί. Έλα, για. Λοιπόν, έτσι δεν έχεις δίκιο μεγάλη. Εκεί θα το καταντήσουνε. Εκεί θα να, να, να, να, να, να έχουν, κάνει τηλεοπτικό, έχουν κάνει τηλεοπτικό show αυτή τη στιγμή Το ιερότερο πράγμα, ένα από τα ιερότερα πράγματα στην ανθρώπινη φύση που υπάρχει Και έρχεστε τώρα κυρία Κλάγκου να μας κάνετε και απειλές Δεν κατάλαβα δηλαδή Από πού και ως που. Παρακαλώ Χα, τη της να παντριευτούν και εγώ οι Έλα <Δελαιά> <Δελαιά> σωστά. Μου λέει εδώ μια φίλη, μου λέει, μισκάς μου λέει, Ότι πιο συμπεριλήφθη. Συμφωνώ απόλυτα. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν για το δημόσιο θυλασμό. Δεν είναι ούτε για κουβέντα, ούτε για ιστορίε επίδειξης δύναμη, ούτε για. Σημασία έχει ότι τα κολοκάναλα, αυτά, αυτά, αυτή η τηλεοπτική κοιμαδομηχανή τη αν, ανθρώπινη ε, ύπαρξη, έχουν κάνει ένα ιερό πράγμα αυτό που, εκεί που το Λοιπόν πάμε παραγάντω λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Γιατί να μην είμαστε εμείς τώρα με το κουτσούμπα στην Κούβα Γιατί ρε πουλάκι μου Με το φίλο του κουτσούμπα εκεί να, να πίνουμε Μουσκίτο Όχι ρε μοσκίτο Τι πίνουνε ρε στην Κούβα ρε. Ρίμπα μου λοιπόν Τι μας είπε ο ε, γάλεψε. Στο δρόμο των θυσιών Ρε Ελληνάκη, άκου τώρα Στο δρόμο των θυσιών Μπήκαν πρώτοι οι βουλευτέ που δέχτηκαν να κοπεί το 60% του βουλευτικού μισθού Ελάτε να βάλουμε το σκουσμό όλοι μαζί Ελάτε να βάλουμε το σκουσμό όλοι μαζί Ρε τι είναι να πούμε Μπήκαν στο δρόμο των θυσιών οι βουλευτές Είπαμε να το ξαναπούμε μάτα ξαναηπούμε Απ' τη στιγμή που τα βοθρολίματα τραγουδάνε και θα τραγουδάνε ακόμα σε αυτή τη χώρα το πρόβλημα λοιπόν είναι τι ακροαματικότητα έχαν χτες τα Δελτία και οι Λιαγκοσκορδάσκορδοσεφερλίδες. Μα... Αυτό είναι το πρόβλημα μεγάλε κανένα άλλο πρόβλημα. Διότι πόσο ενδιαφέρει τους πάντες εάν 1770 επιχειρήσεις μόνο στον επισκευαστικό τομέα, προσέξτε, έβαλαν λουκέτο στη Θεσσαλονίκη μέσα σε τέσσερα χρόνια. Στον επισκευαστικό τομέα. κατάλαβες μεγάλε, γιατί πετάνε στο δρόμο, γιατί δεν χρειάζονται ειδικά και τον επισκευαστικό τομέα, διότι έρχονται οι μεγάλοι πέχτες. Αυτοί οι οποίοι θα έχουν τον αχυράνθρωπο Έλληνα μπροστά, θα παίρνουν τα μεγάλα δάνεια για το επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, όπω τη λένε, και θα σου κάνουν παιγνίδι. Θα σου κάνουν παιχνίδι με μισθού Αφρική. Για να δουλέψει στο, στα έργα. Δεν σε χρειάζονται λοιπόν. Δεν σε χρειάζονται. Το παιχνίδι είναι για μεγάλου παίχτε και του μεγάλου παίχτε του ορίζει ο Γιούνκερ και η παρέα του. Δεν του ορίζει εσύ. Τελειώσατε εσεί. Πάει λοιπόν. Σε τέσσερα χρόνια λοιπόν. 1770 επιχειρήσει στον επισκευαστικό τομέα έβαλαν λουκέτο στη Θεσσαλονίκη μέσα σε τέσσερα χρόνια. Τι να σε κάνουνε, ρε, μεγάλε ένα τώρα. Κατάλαβες, αν σε χρειαστούν εκεί να κουβαλάς καρότσι χώμα, θα σε φωνάξουν Με μισθό πείνας Τώρα λοιπόν, yeah, το παιγνίδι είναι για άλλους Για μεγάλους πέχτες. Κατάλαβες 6, 6, 6. Η νέα κομίσιον όπως είπαμε χθες Από εκεί μάθαμε Και τα 300 δις ευρώ που θα χώσει Ο Γιούνκερ Στην υποανάπτυξη Στην χώρες Εγκρίθηκε λοιπόν η νέα κονομισιόν Με πρόεδρο το φίλο και του Σαμαρά και του Τσίπρα διότι θυμόσαστε εκτός κι αν το έχετε ξεχάσει τη λησαλαίο αγώνα έδωσε ο Αλέξης για να γίνει πρόεδρος ο Γιούνκερ αφού εγκρίθηκε λοιπόν η νέα οικονομισιόν με πρόεδρο τον Γιούνκερ αναφέρθηκε στην ανάγκη επενδύσεων αμέσως, αμέσως αμέσως στην ΕΕ μέσω του προγράμματος των 300 δις τόνισε λοιπόν Παρά αυτά πως δεν πρόκειται να υπάρξει ανάπτυξη με νέο χρέος Προσέξτε Θα παρουσιάσουμε όλο το πρόγραμμα των επενδύσεων Μαζί με τον κύριο Κατάινεν Είναι ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υπεύθυνος για, τις, α, για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις Πριν από τα Χριστούγεννα θα σας έχουμε τα μαντάτα Μας είπε ο κύριος Γιούνκερ Λοιπόν, σύμφωνα με τον κύριο Γιούνκερ Λοιπόν, τον πρόεδρο της Κονομισιόν η πολιτική λιτότητα δεν μπορεί να είναι μονόδρομος. Χρειάζονται επενδύσεις για να τονωθεί η ανάπτυξη και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Τι βλέπεις στην καινούργια ιστορία μεγάλε? Τι βλέπεις λοιπόν, βλέπεις, δεν τη βλέπεις τη φάκα, βλέπεις το ταιρί που λέγονται ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Το πώς θα γίνει η ανάπτυξη και θέσεις εργασίας δεν στο λέει κανένας. Χάρου εσύ λοιπόν. Είπαμε μπορεί να κάνουμε... 1100 λάθο. Αλλά όλε οι ενδείξει και οι αποδείξει οδηγούν στο στιμένο κόλπο αυτό. Διότι οι θέσει εργασία μεγάλε, ξέρει τι θέσει εργασία θα είναι, με μισθού σκλαβοπάζαρου, και ό, για, η, όσο για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη, τι να την κάνει την ανάπτυξη, τι να τον κάνει στον δρόμο να κυκλοφορήσει, αφού δεν θα έχει αμάξει Και το γαϊδούρι, με συγχωρείτε, θα γλιστράει το πέταλο στην άσφαλτο. Τι να κάνουμε τώρα. Ποια είναι ακριβώς η ανάπτυξη Μήπω μπορεί να μας εξηγήσει ο κύριος Γιούγκερ Όχι, θα τη δείτε μπροστά σας Με τα έργα μεγαλοεργολάβων εργολάβων Οι οποίοι θα τα ξεκινήσουν όπως ξεκινήσανε Με την συμφωνία που έκανε η Παγκρίτιος Συνεταιριστική Τράπεζα με... Παίρνοντας δάνειο με τους ερετούς άρχοντες της περιοχής Μπείτε και διαβάστε λίγο το αρθράκι, πηγαίνετε και στα link που έχει το αρθράκι αυτό και θα τα δείτε όλα αποδεδειγμένα. Ήδη δηλαδή είναι σε εφαρμογή το σχέδιο και το μεγάλο παράδειγμα είναι αυτό της Πανκρήτιας Τράπεζας με την ερετή εκεί η αυτοδιοίκηση και τα έργα που, που γίνονται για να αναπτυχθεί εκεί η περιοχή. Κύριά μου και κύριέ μου Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ελλάδας Κύριος Καρβούνης Είναι επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα αυτός <Λε> Μετά την έγκριση της Νέας Κονομισιόν Μας δήλωσε Ο Γιούνκερ είναι ένας καλός φίλος της Ελλάδας Εσύ τώρα δεν κοιμάσαι Αφού στο Καρβούνης αυτό ότι είναι ένας καλός φίλος της Ελλάδας ο Γιούνκερ εσύ δεν κοιμάσαι ήσυχο. και αφού στο είπε ο Ιούγκερ, λοιπόν έβγαλε από μέσα ο Γιούνκερ τρελάθηκε από τη χαρά του εκεί και δεν ήξερε τι έλεγε κάποια στιγμή παρακαλώ. καλό καλά πολλά Ευχαριστώ. Έλα ρε Αυτά τα ανέκδοτα ρε Εσύ Γιάννη Λίπονα ακούσα Άκουνα σου πω τώρα τι είπε ο Γιούγκερ Στην ομιλία του Στην κονομισιόν Κάποιοι του πάνε και ότι είναι μικρή η συμμετοχή των γυναικών Προσέξτε τώρα Έκανα το παν λέει να συμμετέχουν Και άλλες γυναίκες είπε ο Γιούγκερ τώρα Αλλά δεν τα κατάφερα Δεν μπορώ προς το παρόν να αλλάξω το φίλο μου Είπε ο Γιούγκερ Κατάλαβε, ποιο ξέρει μπορεί να το κάνω στο μέλλον, είπε ο Γιούγκερ. Αυτό ήταν αστείο του Γιούγκερ. Μετά από τέσσερα μπουκάλια ουίσκι. Ξέρω εγώ, παίρνει και τίποτα άλλο. Πού να ξέρω. Δεν μπορώ, ήταν αστείο. Προσέξτε, γαργαλιθείτε τώρα να γελάσετε. Δεν μπορώ, λέει, προ το παρόν να αλλάξω το φίλο μου. Ποιο ξέρει, μπορεί να το κάνω στο μέλλον. Άρα, κύριε Γιούγκερ, μη μα τρελαίνει τώρα. <ΣΣΣΣ> Πάντω, εκείνο που έχει σημασία, Ελληνάρα μου, είναι ότι. 20 δημόσια μεταλλεία του δημοσίου βγαίνουν στο σφυρί στο σφυρί του δημοσίου του ελληνικού δημοσίου ε. 30 δις υπολογίζεται ο ελληνικός πλούτος που θα δοθεί σε επενδυτές οι επενδυτές λοιπόν θα ρουκώσουν υπολογισμένα γύρω στα 30 δις ακόμα από τα 20 δημόσια μεταλλεία που, που βγαίνουν στο σφυρί και, άλλα, και αυτά βέβαια μεγάλε θα γίνουνε σε συνεργασία πάντα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα, με Δάνεια και όλο αυτό το κόλπο το οποίο είπαμε και αναπτύξαμε λάθος ή σωστό πριν... Mm -hmm. και, τι έγινε ρε παιδιά? Ντου! Mm -hmm. Στο θερμαϊκό και στη θέρμη mm -hmm. για αγορά τεραστιών δημοτικών εκτάσεων και ιδιωτικών... Mm -hmm. Κάνουνε Βορειοευρωπαίοι και Ισραηλινοί. Έλα μη μου λες τέτοια, επενδύσεις έχουμε και εδώ. Οι επενδύσεις, ε, ε, βέβαια, θα αφορούν τουριστικές, ικιστικές επιχειρήσεις αναψυχής, ακόμη και αγροβιοτεχνολογίας. Οι δήμαρχοι ούλοι στο πλευρό των επενδυτών. Κουσιάτε δήμαρχοι στο πλευρό των επενδυτών. Λοιπόν, γαλέ, όπως καταλαβαίνεις τώρα. Εν εκείνο που σου διαφεύγει, με δηλαδή, σου διαφεύγει απλώ Είναι ότι αυτούς τους δημάρχους Εσύ τους ψήφισες Αυτούς τους δημάρχους μεγάλα, εσύ τους ψήφισες Μαζί με τα δημοτικά του συμβούλια Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, είδες Ναι, μου λέει ένα δηλαδή, μου λέει: Κοίτα, σύμπτωση μου λέει. Μετά την ιστορία με τον Γιούγκερ, γίνεται χαμός Εμφανίζονται πολλοί επενδυτές ξαφνικά στην Ελλάδα. Ελά, Ελλάδα τι να σου πω. Τι να σου πω τώρα, έλα, Ελλάδα πε μου. Τι να σου πω. Ορίστε. Έλα, ρε, πλούδα. Πού να πας, γιατί δεν πήγες με τον κουτσούμπα στην κούβα <Λίξει> Αααααααα, δεν μιλάς ε. Γιατί Δεν έχεις διαβατήριο <Λίξει> Δεν χρειάζεται διαβατήριο, είσαι πολύ συσυχός <Λίξει> Έλα ρε φλούδα, <Λίξει> Λίξει> έλα, έλα. <Λίξει> <Yeah>. <Λίξει> Πού να πας ρε φλούδα ρε φλούδα στι... πως τι λέτε στην Κούβα ρε φλούδα. Πού να πάμε, τελειωμένοι είμαστε, φλούδα. Δεν μα έφταναν αυτά. Έχουμε και τα κολοκάνα, αλλά μάλιστα. Χαμό λοιπόν! Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι ότι οι δήμαρχοι είναι στο πλευρό των επενδυτών. Ε, άμα δεν προσφέρουν στο πίμπνιό του οι δήμαρχοι, ποιο θα προσφέρει. Μεγάλε πρόσεξε! Μια λεπτομέρεια υπάρχει. Ότι αυτού του δημάρχου εσύ του ψήφισε. Oh, no, no, no. Επίση, να σε ενημερώσουμε, έτσι και επειδή είσαι μέσα στην ανησυχία. Ότι οι ρυθμίσεις Για τους επενδυτές που αγοράζουν Σπίτι στην Ελλάδα θα είναι ευνοϊκότερες Εντάξει Αυτά τα είχαμε ξαναπεί Παίρνουν μόνιμη άδεια παραμονής Με πρόσβαση στην Ιθαγένεια Κατάλαβε, εσύ εσείς η Μαμελούκος, πήρε σπίτι στην Ελλάδα Γεννης και Έλληνας Ήδη λοιπόν προσέξει μεγάλε Πρόσεξε Έχουν δοθεί 519 ε, Μέσα σε ένα χρόνο 519, ε, 519 άδειες παραμονής και έπονται χιλιάδες. Ρώσοι, Κινέζοι, Αιγύπτιοι. Οι πρώτοι λεφτάδες λοιπόν επενδυτές ήρθαν Maybe. και πήραν σπίτια στην Ελλάδα και θα αποκτήσουν και την ηθαγένεια. Κατάλαβες, βέβαια αυτοί μας κουβαλάνε καθαριφτάκια σε εμάς τους Ιθαγενείς. <Τι> Αλλά αυτοί είναι καλύτεροι, θα γίνουν καλύτεροι Ιθαγενείς από μας. <Τι> Είχαμε αναρωτηθεί κυρία μου και κυριέ μου, ε, πραγματικά ότι ενώ όλα ήταν στην Ελλάδα στάσιμα, υπήρχε ένας οργασμός και υπάρχει ακόμη ε, ως αναφορά τις αρχαιολογικές ανασκαφές σε όλη την Ελλάδα συντηρήσεις αρχαιοτήτων και λοιπά προσέξτε τώρα τι απάντηση μας έδωσε ο Υπουργός Πολιτισμού κ. Τασούλας στο συνέδριο που οργάνωσε η βρετανική Πρεσβεία με θέμα χρηματοδότηση και αηφορία μουσίων και πολιτιστικών χώρων είπε λοιπόν μεταξύ άλλων ο κ. Υπουργός, η μεταφορά της Βρετανικής εμπειρία στην πρωτοβουλία της Αγγλικής πρεσβείας στην Αθήνα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη. Γιατί ξεκινάει έναν ουσιαστικό διάλογο για το πώς θα σταματήσουν τα μουσεία και οι πολιτιστικοί χώροι να εξαρτώνται αποκλειστικά από την κρατική χρηματοδότηση και πώς θα μπορούν να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους ώστε να αυξήσουν την επισκοιόψιμότητά τους όλο το χρόνο και να δημιουργήσουν έσοδα για τη λειτουργία και στελέχωσή τους. Θέλεις τώρα εδώ ανάλυση, πώς θα σταματήσουν να οι, τα μουσεία και οι πολιτιστικοί χώροι να εξαρτώνται αποκλειστικά από την κρατική χρηματοδότηση. <μήων hago Ooh>. <Europeans> Παρακαλώ. Αύριο τι κάνει. Γιατί δεν αργάζεται. Κάνουν πιο πριν τα ανιπιαγωγεία Ναι Αυτό το άκουσα κι εγώ τώρα δεν το ξέρω. No. Μάλιστα Να μεταφέρουμε τον κόσμο να τον ενημερώσουμε για αυτό που είπε. 100FB. Έγινε φίλε Έλα <laughs> <Λαγιά. laughs> Με ενημερώνει λοιπόν εδώ ο Φλούδας Ο οποίος είναι και reporter να σας... Για να μην έχετε αγωνία ότι αύριο Αύριο λέει δεν θα εργαστεί η Βουλή διότι λέει θα εορτάσουν κάνουν ιδιαίτερη γιορτή για την 28η Οκτωβρίου οι βουλευτές και θα είναι αύριο. Οπότε μην ανησυχήσετε μην πάει το μυαλό σας το κακό. Είδατε λοιπόν που είναι το μυστικό μεγάλε. Πώς θα, θα δεν θα εξαρτώνται αποκριστικά αποκρατική χρηματοδότηση και πώς θα μπορεί να σχεδιάσουν από ποια λοιπόν χρηματοδότηση θα είναι κύριε Τασούλα μου δεν θέλεις να μας πεις ε. Επενδυτές και εδώ, εντάξει, εντάξει, μην, ε, μην σε, φέρουμε, σε φέρουμε σε δύσκολη θέση Σε δύσκολη θέση εμείς είμαστε σε μια χαρά, yeah. Λοιπόν, οι ανασφάλιστοι και οι οικονομικά δύνατοι πολίτες κινδυνεύουν στα δημόσια νοσοκομεία μεγάλα αν η κυβέρνη, και η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι βάσει υπουργικής απόφασης οι ανασφάλιστοι έχουν δικαίωμα νοσηλείας Α, έλα όμως που η Ένωση Γιατρών Αθήνας και Πειραιά επιβεβαιώνουν ότι σε νοσοκομεία της Αττικής οι ανασφάλιστοι αφήνονται στη μοίρα τους αυτά τα λένε οι γιατροί Αθηνών και Πειραιά βέβαια σου, ο πάγκαλο θα σου πει ότι είναι Σιριζαί και τα λένε γιατί είναι Σιριζαί αλλά όμως αυτή είναι η πραγματικότητα Σε πολλά νοσοκομεία Οι προσερχόμενοι οι ανασφάλιστοι ασθενής Δεν εξυπηρετούνται Και αφήνονται στη μοίρα τους Και είναι θολό το τοπίο στο εσύ Θα μου πεις Στην Ελλάδα είμαστε Τι, Υπάρχει κανένα τοπίο ξεκαθαρισμένο Όχι φυσικά Επειδή όμως αυτά όλα είναι λυμένα Εμείς ασχολούμαστε ε, Όπως είπαμε με την ε, ε, πώ τη λένε, τηλεμετρία εκεί των Ιλιανικών σε Βερλίδων με τα ταξίδια στην Κούβα να κάνουμε επαφές και διάφορα άλλα. Κατάλαβες, μεγάλε, ασφάλεια, παιδεία, α την κοινωνική δικαιοσύνη εντάξει, έπρεπε να περιέχετε και άλλα. Πού είναι αυτά τα πράγματα σήμερα για να κάτσεις να ασχοληθεί και με άλλα. Υπάρχει τίποτε στην Ελλάδα, Όχι, φυσικά. Άλλα, άλλα, έλα! Τι έχουμε σήμερα στις Βρυξέλλες, μεγάλε; Ξεκινάει σήμερα στις Βρυξέλλες Κοριφ, σύνοδος Κορυφή πα, πα. Ποιο είναι το κύριο θέμα στη σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες; Επενδύσεις, επενδύσεις. Έξυπνη εφαρμογή των κανόνων του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης και Προώθηση Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων. Μετάλαβες μεγάλε, επενδύσεις. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες λοιπόν φαίνεται να συμφωνούν ότι πρέπει να γίνουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την τόνωση της ανάπτυξης. Όλο είδες από τη στιγμή που βγήκε ο Γιούγκερ. Ανάπτυξη, επενδύσεις στην Ενωμένη ΕΕ. Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οι ηγέτες θα συζητήσουν, προσέξτε, προσέξτε πως συνάδουν όλα αυτά μα αυτά που λέγαμε πριν, τρόπους, θα συζητήσουν προσέξτε, τρόπους προσέλκυσης των ιδιωτικών και δημόσιων επενδύσεων. Κατάλαβες μεγάλε, σε συνδυασμό λοιπόν με την προώθηση διαθροντικών και άλλες τέτοιες μπουρδες. Οπότε μεγάλε αρχίζει και φαίνεται Εκτός και αν υπάρξει Καμία κατάσταση ανομαλίας Ή τελεία που λέγαμε κάποτε παλιά Και έρθουν τα πάνω κάτω Πάντω το νερό για τους Κατακτητές της χώρας μπήκε στα βλάκια Παρακαλώ Μία λαρα Κώστα που είσαι Είσαι καλά Μπράβο να είσαι καλά πάλι Καλή σου μέρα, Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, Κώστα σε καλά. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Υγεία και παιδεία. Ναι. Όλα μεγάλα τώρα ξεχάσαμε. Δηλαδή ουσιαστικά και αυτό το σφάχτε τους Έλληνες Δεν τους νοιάζει αν δεν υπάρχει λογική στο φόρο και στην ίσπραξη. Διότι δηλαδή ξέρουν δεν υπάρχει μία. Είναι. Το ξέρουν, το γνωρίζουν. Έχουμε τώρα λοιπόν ιδιωτικέ επενδύσει για ανάπτυξη. Και όλα αυτά μεγάλε πάλι όλα αυτά πάλι συμβαίνουν στην Ελλάδα δεν ξέρω τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Πολωνία δεν ξέρω τι συμβαίνει στην Τσεχοσλοβακία ή σε μια άλλη χώρα και ούτε με ενδιαφέρει προσωπικά διότι τον κανθένα πρέπει να τον ενδιαφέρει να τον ενδιαφέρουν μόνο οι λόγοι καλής γειτονία. τα άλλα που έπρεπε να τον ενδιαφέρουν βρίσκονται μέσα στο σπίτι του Εντάξει Εδώ Μεγάλε Από ό,τι φαίνεται Είπαμε έχουμε άλλα προβλήματα Αυτή τη στιγμή Έχουμε τεράστια αγωνία Τεράστια αγωνία λοιπόν για τις τηλεμετρήσεις Βγάλανε τα παιδιά Βγάλανε τα παιδιά τους Και τραγουδάνε παιδιά τώρα Ανήλικα Κάνουνε διαγωνισμούς με ανήλικα παιδιά Και παρουσιάζουν εκεί νομιμοφανή ξέρω εγώ πως τον παρουσιάζουν και ούτε ένας δεν ενοχλήθηκε που βγάζουν αυτά τα παιδάκια λέει, γιατί έχουν ταλέντο λέει, τα παιδάκια Οπα. παρακαλώ Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ναι όπω όπως το λες Αυτό δεν είναι εκμετάλλευση ανηλίκου Κλάτσε ρε μεγάλε Κυρία Κλάγκο, απευθύνομαι σε εσάς Επειδή θέλετε να με κάνετε νταντά Αυτό δεν σας ενοχλησε Να στείλετε πέντε εκατομμύρια υπογραφές Εκεί πέρα Ή είναι διαγωνισμός ταλέντων εκεί Μη μας τρελαίνετε πια Μη μας τρελαίνετε με αυτό το σφαγείο Με την τηλεόραση Βγάλαν τα παιδάκια Φόρα παρτίδα Κάνουν και χειρότερα πράγματα με τα παιδάκια έτσι Και κάναν λέει διαγωνισμό ταλέντων Λοιπόν Και αυτό δεν ενόχλησε κανέναν Το παρακολουθούν όπως ένα Show κανονικό Όπου πηγαίνει ξέρω εγώ Και δηλώνει συμμετοχή ο κάθε Βλάξ ο οποίος είναι ενήλικος Εντάξει είναι ενήλικος Εκεί δεν μπορείτε το κάνεις τίποτα Αλλά το παιδάκι Και το πηγαίνουν οι οικογένειε από το χέρι το παιδάκι Λοιπόν και δεν ενοχλήθηκε κανένα στην Ελλάδα Γι' αυτό που συμβαίνει μεγάλε Παρακαλώ I Δεν μπορεί μάλιστα Μάλιστα, τι έγινε τώρα Καταλάβες μεγάλε, δεν σε έχει ενοχλήσει τίποτε Δεν σε ενοχλεί τίποτε Απολύτως τίποτε Απολύτως τίποτε Ο Σαμαράς και ο Τσίπρας να νικάει Και όλοι οι άλλοι να πάγουν Θυμάσαι την παλιά τέτοια του Μητρόπουλου κάτω στο γάλεο, Έτσι Τίποτε μεγάλε, δεν σε ενοχλεί τίποτε Αυτό είναι show τώρα Έτσι Δεν είναι εκμετάλλευση ανηλίκου Δεν, δεν, δεν, χίλια δυο χίλια δυο ξέρω εγώ μπορεί να τους βάζουν να απογράφουν και κάμενα συμβόλαιο πριν τα βγάλουν τα παιδιά γιατί σου λέει κάτσε. μπορεί κανένα ζουρλός εδώ να πούμε να έχουμε καμιά ιστορία αλλά δεν νομίζω γιατί στην Ελλάδα η δικαιοσύνη με αυτούς είναι με ποιον θα είναι η δικαιοσύνη Φόραπαρτίδα παρτίδα σου λέω τα παιδάκια δεν του ενδιαφέρει τίποτε απολύτως τίποτε δεν του ενδιαφέρει λοιπόν αυτή είναι η κατάσταση μεγάλη και επειδή είναι αυτή η κατάσταση κάτσε να βάλουμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το ακούσαμε αυτό το τραγουδάκι για να δω έχουμε το να πούμε, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά α, σου βάλω εγώ ένα τραγούδι τώρα να ακούσουμε παρέα και μετά να γυρίσουμε να κλείσουμε ανοίξτε τα ραδιόφωνα να τα ακούσουμε παρέα είναι πολύ ωραίο τραγούδι και όποιος βρει ποιος το τραγουδάει κερδίζει ηλεκτρικό λουκούμι. Γελάσε μουρε, για σάς παιδιά. Να γελά σε μωρέ Με το πυρμπίλι. Ποιο ήταν λοιπόν, Ποιο ήταν, Βουκατσιμίχα φυσικά, για όσου, για του λίγου που δεν το γνωρίσαν, Λοιπόν, κυρίε μου και κύριοι, Τέλο για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο, θα ακολουθήσουν τα γλέντια του Καναλάρχου. Κυρίε μου και κύριοι, Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, για τι παρατηρήσει, για την παρέα που μα κάνατε και σήμερα. Και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντε πολύ καλά πέρα για πέρα. Για και χαρά σα. Φιμ στερεό.